Στοίχη 36.50 το μύρων της αμαρτωλής. 36. Τον παρεκάλληδε κάποιος από τους Φαρισαίους να φάγει μαζί του και αφού εμβίκενη στον οίκο του Φαρισαίου εξυπλώθη πλησίον της τραπέζης όπως τότε συνηθίζετο. 37. Κι ειδού μια γυναίκα που έζη στην πόλη η οποία είτο αμαρτωλή όταν επληροφορείθει ότι είναι καθισμένο και τρώγει στον οίκον του Φαρισαίου Έφερε αναγγείων από αλαβαστρον γεμάτων από μύρων, 38. και αφού στάθει πληστήριο τον ποδόν του, ο πίσω από την τράπεζα, όπω είναι το εξαπλωμένο ο κύριο. Σκεπτωμένη τα σαματεία τη εξέσπασε κλαθμού. Κύριεσε να βρέχει του πόδα του με τα άφθονα δάκρυά τη και τους εσπόγγιζε με τα στίχα τη κεφαλίτη τη. δε δέφιούσε με ευλαβή πόθων του πόδα του και του άλυφε με το μύρον, όταν δε είδε αυτό ο Φαρισαίος που τον εκάλεσε στο γεύμα, εσκέφθη μέσα του και είπεν «Αυτός, εάν το προφήτης, θα εγνώριζε δια του διορατικού πνεύματος που έχουν οι προφήτες ποια είναι και ποιαν διαγωγήν και ποιον βίον διεφθαρμένον έχει η γυναίκα αυτή που τον εγγίζει. Θα εγνώριζε δηλαδή ότι είναι αμαρτωλή». Σαράντα και τότε ο Ιησούς απαντώνει στους αποκρίφους αυτούς διαλογισμούς του Φαρισαίου του είπε Σίμων, έχω κάτι να σου είπω» Αυτός δε είπε «Διδάσκαλε» είπε 41 «Είσαν κάποιον δανειστήν δύο χρεοφυλέτε» Ο ένας εχρεώστη πεντακόσια δινάρια, ο άλλος πεντήκοντα 42 «Επειδή δε αυτοί δεν είχαν να δώσουν πάλι τα δανικά. Ο δανειστής εχάρισε το χρέος και στους δύο Υπέ μου λοιπόν τώρα Ποιος εξ αυτών θα αγαπήσει τούτων περισσότερων 43. Απεκρίθη δε ο Σίμων και είπε Νομίζω ότι η κίνηση στον οποίον ο Δανιστής Εχάρισε το περισσότερο χρέος Αυτός και θα αγαπήσει περισσότερον Ο Ιησούς δε του είπε τότε Ορθός έκρινας 44. Κι αφού έστρεψε προς την γυναίκα Είπε προς τον Σίμωνα, «Βλέπεις αυτήν την γυναίκα. Εμβήκα εις τον οίκον σου και δεν μου έριψες νερό δια να πλύνω τους πόδας μου. Αυτή όμως, όχι με κοινό νερό, αλλά με αυτά τα δακρυά της μου έβρεξε τους πόδας και μου τους εσπόγγισε με τα στρίχα τη κεφαλής της». 45. Συ δεν μου έδωκες φίλημα ούτε εις τον πρόσωπον. Αυτή όμως, από την ώρα που εμβήκε, δεν έπαυσε με πολύν ταπείνωση να μου καταφυλεί τους πόδας. 46. «Συ δεν μου ήλιψες την κεφαλήν με απλούν έλεον, που είναι τόσο ευθυνών. Αυτή όμως, με πανάκριβον μύρον μου ήλιψεν όχι την κεφαλήν, αλλά τους πόδας». 47. «Ένέκα δε τούτου, σε βεβαίω και μάθετο, είναι συγχωρημένη ἐπολέτη αμαρτία, διότι γάπησε πολύ» εζήτησε την άφηση του χρέους των αμαρτιών της γεμάτη ευγωνομοσύνην και αφοσίωση προσεμέ, που θα την συνεχώρουν εκείνος δε που νομίζει ότι δεν χρεωστεί πολλά και στον οποίον κατά την ιδέα του αφήνεται ο λίγον χρέος ο λίγον αγαπά όπως συμβαίνει με σε η γυναίκα δηλαδή αυτή με υγάπησε ως σωτήρα τη πολύ περισσότερον από σε που δεν αισθάνεσαι τόσο την ανάγκη να σε σώσω 48. Είπε δε προς αυτήν «Είναι συγχωρημένε οι αμαρτίες σου» 49. Και ήρχισαν αυτοί που εκάθιντο μαζί στο τραπέζι να λέγουν μέσα τους Ποιος είναι αυτός ο οποίος και αμαρτίας ακόμη τολμά να συγχωρεί 50. Αλλά ο Ιησούς είπε προς την γυναίκα «Οι ομοτραπεζί μου δεν έχουν την πίστη την ειδική σου» Συ εμέ με την πεποίθηση ότι θα λάβεις την άφεση των αμαρτιών σου. Η πίστη σου αυτή σε έσωσε. Πήγαινε με την συνείδηση ήρεμον και με την καρδία γεμάτη ειρήνην. Και πρόσεξε να μην χάσεις ποτέ την ειρήνην αυτήν.